Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η ισχυρή χιονόπτωση της στα Ταγιάνα με το χιόνι να παραμένει ανέπαφο σε αρκετά σημεία της πόλης και τον παγετό να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση Αποκλεισμένο είναι το χωριό Θεοδόριανα της Άρτας Σωτήρης Αργύρης Τη λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν τους τυνοτρόφους του Εύρου που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας θράκης και τους Δήμους της περιοχής η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου η Ενότητα. Έρτορα Στιάδας, Βασίλης Πρεμίδης. Κλειστά τα σχολεία σε Ροδόπη και εξάνθηκε σήμερα για πέμπτη συνεχή μέρα λόγω του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε και την περιοχή μας. Την περασμένη Τετάρτη από τις 11.30 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα χιονιζε κατάπαυστα πρωτόγνωρο φαινόμενο για την παιδινή πλευρά της Ροδόπης. Για την έρκο Μωτινή Σαμαλία γαριφαλίδου. Μάχη με τον παγετό, καθώς η θερμοκρασία έφτασε του μείον 12 βαθμούς Κελσίου, δίνουν τα συνεργεία στο νομό Ανοιχτή η κεντρική δρόμη, απαραίτητε οι, οι αλυσίδε στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ετ μίνα Μαυρογιάννη. Πάνω από χίλια σπίτια χωρίς νερό σε βόλο και νέα Ιωνία από καταστροφή υδρομέτρων. Ενορκή διοικητική εξέταση στη Δειαμπ. Χιλιάδες διαμαρτυρίε για τις διακοπές νερού. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση για το φιάσκο διαχείρισης του θέματος από τη Δειαμπ. Για την Ερτβόλου Μαρια Δημητρίου. Παράταση ζωής στα 19 τμήματα ΤΕΗ, τα οποία επρόκειτο να κλείσουν τον επόμενο χρόνο, δίνει ο Κώστας Γαβρόγλου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το τμήμα διατροφής και διαειτολογίας στην Καρδίτσα. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Την άδεια λειτουργία τη κύρια δεξαμενή υγραερίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κέρκυρας, ανακάλεσε η περιφέρεια μετά από πρόσφατη διαρροή υγραερίου. Την εξέταση του συμβάντου σε βάθο ζητά με επιστολή του Νοσοματείου το Πυροσβεστών, ενώ οι κάτοικοι τη περιοχή οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί τη ερχόμενη Κυριακή. Για την ΑΡΤ Κέρκυρα, Λικούργο με ανάθεση σε δύο τεχνοκράτες τη εκπόνησης ιραμέρ για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ αποφάσισε χθες βράδυ το δικητικό τη συμβούλιο, ερτιζακίτρου πέτρουσαμού. Στη θετική αισθητική συμβολή των εκτίρια, όπως της Εκτήρια όπω το Πάρκετινγκ τη περίδο αναφέρεται με ανακίνηση έτσι ομότητα ιδίγμα πολιτισμού Διαβίου Μάθηση το με τη δίωξη Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο τη Επικρατεία στο ύψο των τελών που επέβαλε το 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στου στεγασμένου χώρου στάθμευση τη πόλη. Την ακύρωση τη απόφαση ζητούσε η πανελίνη Ένωση του Κλάδου. Από την ΕΕ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σε δημόσια διαβούλευση φέρει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΧΥΟΥ το Master Plan για το κεντρικό λιμάνι του νησιού, το οποίο και θα παρουσιαστεί την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου στι 11.30 το πρωί στο Ομύριο Πνευματικό Κέντρο Δημου ΧΥ. Για την Αρτεγέο, αποτυχίο, πήλει όπιστο δωρή. Σε πλήρη λειτουργία θα είναι αυτό το τρίμηνο το χιονοδρομικά κέντρο τη Βασιλίτσα Γρεβενών, τη Βίγλα Πισοδερίου και του Βιτσίου Καστοριά. Καθώ το χιονι που έπεσε τι προηγούμενε μέρε ήταν υπέρα αρκετό και οι διεργαζόμενοι όλε τι πίστε του. Από την Αρτκοζάνη Μάκη Νασιέβη. Η Παγκόσμια ημέρα του χιονιού θα γιορταστεί την Κυριακή στο χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου. Ο Ορειβατικός Σύλλογος οργανώνει εκδηλώσεις και δρόμενα στο χιόνι για μικρούς και μεγάλους, ντόπιου και ξένους επισκέπτες. δεσπινά Αρσένη, Ερτρίπουλης η μεγάλη εκστρατεία προβολής του Road Circuit που θα γίνει το Φθινόπωρο στη Ρόδο το θεσμό των ροδίτικων αγώνων ταχύτητας μετά από πολλές δεκαετίες ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο με το πρώτο τέστ event όπου θα πάρουν μέρος περί τα 35 αγωνιστικά αυτοκίνητα, 21 εκ των οποίων είναι τα λεγόμενα supercars της ομάδας Spin Sector και τα υπόλοιπα από τη Ρόδο, Για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης.